όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Κώστα στεριόπουλου «Ο γνωστός κι ο άλλος άγρας». Ένα. Πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω για να συναντήσουμε τη φυσιογνωμία του τελουάγρα στο φυσικό της πλαίσιο. Να είναι άνοιξη η φθινόπωρο και ενώ θα βραδιάζει σε κάποια αθηναίκη γειτονιά από ένα πίσω τρίστρατο να φτάνει ο σκοπός μιας μικρής φυσαρμόνικας. Τα σπίτια να είναι παλιά. Όλα φτωχόσπιτα και ξεπεσμένα αρχοντικά με γύψινες κορνίζες με καγγελωτά μπαλκόνια και με αυλές γεμάτες αναριχητικά και ήμερα φύτρα. Να είναι η ώρα που οι φωνές των παιδιών μου διάζουν μέσα στο σύθαμπο, που σταματούν αποκαμωμένες τα χαρούμενα ξεφωνητά και αρχίζει σιγά-σιγά να απλώνεται παντού η πρώτη βραδινή ησυχία. Κάτω οι κεντρικοί δρόμοι να έχουν γεμίσει κίνηση και φωταψία, μα εδώ να είναι απόμερα τα λαμπιόνια να τρέμουν στις γωνιές χλωμά και μόνο αριά και πού να έρχεται λίγο φως από καμιά φωτισμένη γκρίλια. Μια τέτοια ώρα της Μεσοπολεμικής Αθήνας, σε μια τέτοια γειτονιά, θα μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει και την ιδιόρυθμη σιλουέτα του τελουάγρα να προχωρεί αργά-αργά και με μικρές στάσεις. Νωρίτερα θα έχει βγει να κάνει τον περιπατό του λίγο πιο έξω Είσαι με εκεί που αρχίζει το ατικό Ήπεθρο Και τώρα, καθώς θα γύριζε πίσω στο σπίτι Θα κοντοστεκόταν καθετόσο να ακούσει τη φυσαρμόνικα Και θα ριγνε ματιές γύρω Ίσως αυτή, να ήταν και η μόνη στιγμή Που το αδύνατο, βυζαντινό του πρόσωπο Θα είχε πάρει την αληθινή του όψη Μα αν τύχαινε και τον πλησίαζες ξαφνικά και του μιλούσες Είναι ζήτημα αν θα πρόφτενες και πάλι να τη δεις Σχεδόν μέτριο το ανάστημα Χωρίς και να μπορείς να τον πει Λεπτός, ασθενικός Με ρούχο γκρι πικέ Με μια περίεργη ρεπούμπλικα Με παπηγιόν, Με γυαλιά στηριχτά στη μέση Κάτι πενσέτε παλιάς μόδας Ο Άγρας ήταν ένας τύπος Από που σου τραβούν αμέσω την προσοχή Και σου εντυπώνονται με το πρώτο κοίταγμα Η στάση του, η κίνησή του, η ομιλία του Κι όλη η του ανάδειναν έναν αέρα ρυθμίας και παλαιότητας. Θαρίς είχε σταθεί πριν από χρόνια σε κάποια στιγμή της ζωής του και από τότε απόμεινε αναλύωτο. Αλλά σύντομα, με την πρώτη συνομιλία μαζί του, η εντύπωση αυτή θα εξανεμιζόταν μπροστά στο φιλικό και εγκάρδιο τόνο που φρόντιζε να δίνει στη συζήτηση, στις διακριτικές του ερωτήσεις και στο ζωηρό ενδιαφέρον του για τα καθημερινά και δίχως σημασία πράγματα της ζωή. Ήταν απλός, κατά βάθος ακοινώνητος. Και γι' αυτό η υπερβολική του ευγένεια, όταν βρισκόταν με ξένους, του δίνε συχνά ύφος λίγο κομικό, ένας από εκείνους που δεν αντέχουν στους μεγάλους κλονισμούς και προτιμούν να κάνουν αδιάκοπα μικρούς καθημερινούς αγώνες για να αποφύγουν τη μία, τη μεγάλη σύγκρουση. Η εξωτερική του τη εμφάνιση, ωστόσο, δεν αποτελούσε παρά μια επίφαση μόνο, μια τέλεια σκηνοθεσία, φτιαγμένη με πολλή γραφικότητα και ότι ίσως κάπως την πρόδινα ήταν εκείνο το γέλιο του έτσι όπως ξέσπαγε ώρες ώρες αναπάντεχα και χωρίς λόγο. Ένα γέλιο κοφτό και δίβουλο που συνήθιζε να το κρύβει φέρνοντας το χέρι μπροστά στο στόμα σαν βεντάλια. Μα αν πρόσεχεις καλύτερα θα βλέπεις κάτω από αυτό το ιδιότυπο βυζαντινό πρόσωπο, το πρόωρα σκυερό γυμνό μέτωπο, με όσα μαλλιά απομείναν άταχταριχμένα, να κατοικεί η έχνια αδιάκοπη, κρυμμένη θαρρής και αθόρητη με τα στηριχτά στη τη γελιά. Και τότε θα ανακάλυπτες ξαφνικά, καθώς το παρατήρησε και ο Άλκης Αγγελόγλου, πως τα χείλη του ήταν σαρκώδη και φιλίδωνα, και το ηρωνικό του μηδίαμα, που ήταν μονίμως αποτυπωμένα εκεί, εσχεδίαζε μαζί με το λεπτό μακρουλό του πρόσωπο, μια όψη ολίγο με φυστοφελική, ολίγο ντοστοχευσκική που κάπως ετρώμαζε. Ο από του πιο χαρακτηριστικού τη νεορομαντική και νεοσυμβολιστική σχολή και κριτικό από του πιο αξιόλογους του Μεσοπολέμου, ο Τέλο Άγρα, το πραγματικό του όνομα Ευαγγέλος Ιωάννου, γεννήθηκε στην Καλαμπάκα το 1899. Αλλά σύντομα ο πατέρα του, σχολάρχη τότε και αργότερα γυμνασιάρχη, πήρε μετάθεση για την Αθήνα και λίγα χρόνια πιο ύστερα για το Λαύριο. Εκεί έβγαλε ο Άγρα το δημοτικό και το ελληνικό σχολείο ενώ τι γυμνασιακές του σπουδές έκανε σε γυμνάσιο της Αθήνας, από που ποτέ δεν ξανάφυγε. Κατόπιν πήρε πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθήνων, παρακολούθησε και μαθήματα φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή, εργάστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας και το 1927 διορίστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, θέση που διατήρησε ω το τέλος. Εξαντλημένο από την πείνα και τις κατοχικές συνθήκες ζωής, και με κλονισμένη την έφτραυστη πανταϊγεία του, τον βρήκε αδέσποτη σφαίρα στον Αστράγαλο την τελευταία ημέρα της κατοχής και πέθανε από γάγκρενα στις 12 Νοεμβρίου 1944 αφού νοσηλεύτηκε ένα μήνα στον Ευαγγελισμό. Εκτός από ποιητής και κριτικός, ο Άγρας υπήρξε και ευαίσθητος μεταφραστής του Θεόκριτου και άλλων αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων ποιητών και προπάντων του Μορεάς και των Γάλλων και Γαλλόφωνων συμβολιστών. Έγραψε επίσης διηγήματα καθώς και κείμενα για παιδιά. Από το 1910, όταν ήταν δηλαδή 11 χρονών, δημοσίευε ποιήματα και πεζά στη σελίδα συνεργασία συνδρομητών του περιοδικού «Η Διάπλασης των πέδων με το ψευδόνυμο που έμελε να μείνει το λογοτεχνικό του όνομα και το 1916 προωθήθηκε από τον Ξενόπουλο σε τακτικό συνεργάτη. Γύρω στα 1913 κειμενά του είχαν δημοσιευτεί και στον Παιδικό Αστέρα. Αλλά στη λογοτεχνική κίνηση έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1917 και τον επόμενο χρόνο πήρε δύο βραβεία. Ένα στον Σεβαστοπούλιο Διαγωνισμό του Πανεπιστημίου και ένα στο διαγωνισμό διηγήματος της Εσπερίας του Λονδίνου. Συνεργασίες εκείνο τον καιρό έδινε στα περιοδικά Λύρα, οι Ινέοι, Μούσα, Εμίς, Νέα Ζωή της Αλεξάνδριας, Ελληνική Επιθεώρησης, Δελτίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου, Οικονογραφμένη της Ελλάδος, Νέα Τέχνη και σε άλλα. Από το 1927 και ύστερα, με την έκδοση της Νέας εστίας, Μπήκε στο στενό κύκλο των συνεργατών τη και στη συνέχεια έγινε συνεργάτη τη μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού, του Παύλου Δρανδάκη. Ενώ παράλληλα έδινε διαλέξει, έκανε μαθήματα αισθητική και λογοτεχνία στον Φιλολογικό Σύλλογο Ασκρέω και εξακολουθούσε να συνεργάζεται και με πάμπολα άλλα περιοδικά, κρατώντα κάπου πάντα και τη στήλη τη κριτική του βιβλίου και δημοσιεύοντα επιφυλίδε και άρθρα και σε εφημερίδες. Όσο ζούσε. Τύπωσε μια μετάφραση των στροφών 1921 και μια μεταφραστική επιλογή από τα προηγούμενα πείματα του Μορέας, εκλογή από το ποιητικό του έργο 1926, την ποιητική ανθολογία «Η νέοι» 1922 και τις ποιητικές συλλογές «Τα βουκολικά και τα εγκόμια» 1934 και «Καθημερινές» 1939 αφήνοντας σκορπισμένο και ασυγκέντρωτο το κριτικό και το υπόλοιπο έργο του και ανέκδοτη την τρίτη και σπουδαιότερη ποιητική του συλλογή «Τριαντάφυλλα Μιανής Μέρας» που κυκλοφόρησε το 1966 με φιλολογική επιμέλεια Κώστα Τεργιόπουλου. Με τη φιλολογική φροντίδα του ίδιου επιμελητή συγκεντρώθηκε σε τέσσερις ως και το κριτικό του έργο με τίτλο «Κριτικά». Αν ο Καριωτάκη αποτελεί τη γραπτή μαρτυρία τη εποχή, παραμένοντα αναντήρητα ο αντιπροσωπευτικότερο και ο καλύτερο από όλου του συνοδοιπόρου του, ο άγρα μα δίνει σε χαμηλότερο τόνο, αλλά με πνευματικότερο υπόστρομα, την καθημερινή τη ατμόσφαιρα, και προσφέρει σε ένα πίνακα φτιαγμένο από τι λεπτομέρειε μια χαρακτηριστική εικόνα τη, από όπου αναδίνεται όλο εκείνο το πνεύμα τη παρακμή, καθώ και η συνειδητή του αντίσταση και ο απελπισμένος του αγώνας με αυτό το πνεύμα. Η πίεσή του είναι πίεση μικρών πραγμάτων που έχουν γίνει σύμβολα. Ωστόσο, και πάλι μοιάζουν να έχουν μείνει μικρά. Πράγματα φθαρτά και εγκόσμια, καθώς τα είπε και ο ίδιος. Πράγματα καθημερινά, πάντοτε στερεά, χωρίς να χάνουν το περίγραμμα και τον όγκο τους, τυλιγμένα σε μια ονείρου και ανεβασμένα ω την περιοπή του συμβόλου έτσι ώστε να παίρνουν μια προέκταση σε βάθος Εν τούτης, δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση Όσο θα φαινόταν με την πρώτη ματιά, Η γνωριμία με την πίεση του Άγρα Και η βαθύτερη διείσδυση στα ενδότερά τη. Αν αληθεύει πως η κριτική αποτελεί μια μονομαχία Μεταξύ ποιητή και κριτικού Με τον Άγρα η μονομαχία αυτή θα κινδύνεται να μείνει σκιαμαχία Και όχι επειδή ο είναι ανύπαρκτος Κάθε άλλο μάλιστα όσο επειδή αδυνατή να τον πιάσει από κάπου στα σίγουρα ο κριτικός. Βέβαια, ο γενικός του τόνος παραμένει ένας τόνος εξομολογητικός, μα ίσα ίσα για να σε κρατάει στην αναμονή μιας εξομολόγησης που δεν έρχεται ποτέ ή που τις πιο πολλές φορές απομένει μισή. Και ο Μίτσος Λιγίζος που πρώτος επιχείρησε συνολική εξέταση του έργου όταν ζούσε ακόμα ο ποιητής, βλέπει με έκπληξη τον Άγρα να του γλιστρά και να του ξεφεύγει κάτω από τις λέξεις. «Ξαναδιαβάζοντας», λέει, «τμήματα από την ποίηση του τέλου Άγρα», πολλές φορές σταμάτησα απορριμμένος, λες και εκείνη τη στιγμή να έκαμα τη γνωριμία της. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, μα εκείνο το ακαθόριστο ρεύμα που σαλεύει σαν ορατό και σαν αόρατο κάτω από το ζωγραφικό περίγραμμα αυτών των ποιημάτων, με αφήνει με την πικρή εντύπωση πως κάτι το ουσιώδες μου ξέφυγε από την εσωτερική του γραμμή. Είναι κάτι, πώς να το πω, χωμένο, σφινωμένο αν θέλετε, μέσα στον κόσμο αυτής της ποιήσης. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε